Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Art.fm στους 90,6 και στην εκπομπή ΑΕ. η 20 Δεκεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους μας. Είπαμε δεν είμαι καλή με τις γιορτές, αλλά επειδή θυμάμαι ότι κάθε μέρα τώρα εξάλλου, κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε στα Χριστόγεννα είναι και μια γιορτή και πρέπει να αλλάξουμε και λίγο τη διάθεσή μας. Ως τις δύο και μισή μαζί σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 54344, γράφοντας γράφοντας επαμ, κενό και το μήνυμά σας και αποστολή φυσικά στο 543 Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, ε, τις παρατηρήσεις σας, οτιδήποτε για να απαντήσουμε. Εντάξει και πιο απλά πράγματα, τις ευχές σας τα όνειρά σας, ό,τι σας κάνει και έφυρε, παιδί μου. Και φυσικά και στο email της εκπομπής, εκπομπή αε, παπάκι, Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα, ε, αυτές τις μέρες, μάλλον, το διαλέξαμε τώρα λόγω Χριστουγένω, επειδή τις επόμενες ημέρες η, η εκπομπή, λόγω έτσι, διακομπών ε, δεν θα είναι στον αέρα, γίνεται έτσι μια τεχνική αναβάθμιση και κάποιες τεχνικές εργασίες στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή αε.gr, Οπότε δεν μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μέσω ίντερνετ μέσω αυτής της ιστοσελίδα, βεβαίως πάντα μπορείτε να ακούτε όσοι θέλετε την εκπομπή μέσω ίντερνετ, μέσω της ιστοσελίδα το ArtFM, έτσι, πολύ απλά. Να ευχαριστήσω όλους όσους αγκαλιάζουν αυτή την εκπομπή και έμπρακτα και έτσι κατά κάποιο τρόπο γίνονται οι χορηγοί αυτή τη εκπομπή, αφού όπως... Ε... Ξέρετε όσοι μας ακούτε και μας παρακολουθείτε, η εκπομπή δεν έχει χορηγούς, έχει μόνο εσάς και την έχετε αγκαλιάσει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό γιατί η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Λοιπόν, και να πω πριν πάμε στα δικά μας, ότι όποιος θέλει φθηνά βιβλία, CD και DVD, κεραμικά, χειροποίητα κοσμήματα, αρωματικά σαπούνια, όμορφα δώρα, σπιτικά γλυκά και σνακ, γιατί μέρες που είναι όλο κάτι θα αγοράσουμε, όλο κάτι θα πάρουμε, όλο κάτι θέλουμε να χαρίσουμε και ταυτόχρονα να έχει και ένα νόημα, δηλαδή παίρνοντα ένα δώρο που θα είναι πιο φθηνό θα έχει και νόημα το πού θα αφήσουμε τον οβολό μας. Να πω λοιπόν ότι το μπαζάρ ε, στο Μαρούσε συνεχίζεται. Στην πλατεία Αγίας Λαύρας, Αλαμίνος 36, στο στέκι του ΕΠΑΜ Βορείου τομέα. Το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ λειτουργεί και τις καθημερινές τις από ώρε ώρες φυσικά. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα λειτουργήσει το Σάββατο στις 4 με 10 το βράδυ και την Κυριακή στις 11 το πρωί με τις 7 το απόγευμα λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία ε, να βρούμε ωραία δώρα πολλά από αυτά είναι χειροποίητα είναι σπιτικά και ταυτόχρονα ε, με αυτά τα λεφτά που θα αφήσουμε εκεί με τη βοήθειά μας να βοηθήσουμε και κάποιους ανθρώπου μας λοιπόν έχουμε και διάφορα σήμερα όπως ε, κάθε μέρα βεβαίω. Ε, να πούμε ότι ο Άριο μας εξέπληξε τέλος πάντων ε, μάθαμε όλη την απόφαση για το χαράτσι ε, υπέρ του δημοσίου φυσικά έχουμε 13 σενάρια έκπληξη για το 2013 της Deutsche Bank ε, ο κύριος Τουρνάρας φυσικά μας έχει κάνει μια ακόμη συνέντευξη στο Financial Times αλλά κυρίως έχουμε χαρέσει και πανηγυρία, διότι παίρνουμε τη δόση, τα σπρέτζα έχουν πέσει σε 900 μονάδες και δεν είναι μόνο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα δέχεται και πάλι ομόλογα ελληνικού δημοσίου από τις τράπεζες. Άρα δεν ξέρω μήπως είναι αλήθεια ότι αύριο είναι το τέλος του κόσμου μετά από όλα αυτά. Την ίδια ωραιότερη εικόνα όμως την είδα εχθές, όταν η Βουλή ήθελε να τιμήσει τους Παρολυμπιονίκες, ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας πόσους να μέτρησα, πόσοι ήταν οι βουλευτέ που ήταν εκεί, βρε παιδί μου. Εδώ κάποιο μου κάνει νόημα, δύο, ήταν λίγο παραπάνω από δύο, Άσε. γιατί ήταν ο πρόεδρο τη Βουλή, ο υπουργό παιδεία, ξέρει αυτή, α πούμε. Ε, ξέρω εγώ, δέκα, είκοσι, αυτή ήταν η Ολομέλεια που πήγε εκεί για να τιμήσει του Παραολυμπιονίκε. Και ενώ αυτοί κυριολεκτικά, α πούμε, του τα έψαλαν, στα απόσπασμα που είδα, αλλά και μετά που διάβασα διάφορα αποσπάσματα, κανονικά δηλαδή του τα έψαλαν. Οι δικοί μας βουλευτές δεν κατάλαβαν τίποτα. Του είχαν γράψει οι σύμβουλοι του μια ομιλία, αυτή την κλασική τυπική ομιλία, όλοι σχεδόν διάβασαν τα ίδια και είτε άκουσαν του ανθρώπου που είχαν μπροστά του, είτε δεν του άκουσαν το ένα και το αυτό. Αυτοί είπαν αυτά που είχαν, ρε παιδί μου προγραμματίσει, ό,τι και να είπαν οι άλλοι. Άλλοι του είπαν τι δυσκολίε που πήγαν στο Λονδίνο μόνοι του, χωρί λεφτά, χωρί καμιά χορηγία, παρακαλούσαν, έπρεπε ας πούμε, ανθρώπου τώρα με ιδιαίτερα προβλήματα έτσι και τον αγώνα που δίνουν και πηγαίναν και παρακαλω... παρακαλούσα ε, επί χρόνο τουλάχιστον τον ΟΠΑΠ για μια χορηγία. Και ο Πρόεδρο τη Βουλή του έλεγε Καταλαβαίνουμε τα προβλήματά σα. Και φυσικά σα σεβόμαστε. Λοιπόν, αυτή ήταν η πολύ ωραία ε, εικόνα έτσι, που μου κράτησε εμένα εχθέ. Θα πάμε σε ένα ωραίο ε, μουσικό τραγουδάκι. Γιατί ε, σήμερα και αύριο λίγο η εκπομπή θα είναι διαφορετική. Ε, θα υποδεχτούμε σε λίγο και τον καλεσμένο μα για την εκπομπή που έχουμε σήμερα. Θα σα πω σε, όταν επιστρέφουμε ποιο είναι. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και εσείς τα μηνύματά σας στο 54 Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή Α, Φ 90,6, Γεωργία Μπάστα, Δημήτρη Καζάκι σήμερα έχουμε και ένα καλεσμένο μαζί μα. Τον ξέρετε βέβαια, είναι πλέον γνωστό τη εκπομπή και τον ευχαριστούμε έτσι, που μα κάνει αυτή την τιμή και έρχεται. Ε, θα σα τον παρουσιάσω σε λίγο, διότι πριν σα τον παρουσιάσω, σα φίνο η αγωνία. Απλά λέει ότι είναι νομικό και αν θέλετε κανένα <laughs> ερώτημα που να στείλετε νομική φίσεω, <laughs> γιατί κατά καιρού μου στανούνται διάφορα που εγώ μπορεί να μην μπορώ να σα απαντήσω, όσο θα μπορεί ο φίλος εδώ, ο έγκριτος νομικό που έχουμε να σα απαντήσει. Λοιπόν, ε, να σα πω ότι το 2013 θα είναι πάρα πολύ καλό, διότι η Deutsche Bank έχει 13 σενάρια έκπληξη για το 2013. Δεν ξέρω τι παίρνουν εκεί σε αυτή την τράπεζα, αυτοί που τα γράφουν. Σίγουρα παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, πολύ περισσότερα από όσα θα, θα δούμε ποτέ εμεί βέβαια. Λοιπόν, να δούμε τώρα ακραία, τα λέει ότι είναι 13 ακραία γεγονότα που μπορούν να εκπλήξουν όμω αγορέ του 2013. Τώρα το να δούμε μεταξύ αυτών. Ποια είναι περίπου σε αυτά τα 13 πιθανά ακριά γεγονότα, η Deutsche Bank συγκαταλέγει. Την έναρξη αγοράς μετοχών από τη Federal Reserve ως ένα αντισυμβατικό μέτρο νομισματικής πολιτικής, την επίλυση του Μεσανατολικού από τη Σουηδία, την Τουρκία και τη Βραζιλία, την κατάρρευση της Βρετανικής κυβέρνησης, την υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων από τι κεντρικέ τράπεζε και την ενίσχυση των μετοχών, το πολιτικό άνοιγμα τη Βορείου Κορέας και την υπιότερη εξωτερική πολιτική από το Ιράν. Επίση, περιλαμβάνει τη διάσπαση τη συσχέτιση νομισμάτων και μετοχών, την επιδείνωση τη γεωπολιτική κατάσταση στην νότια θάλασσα τη Κίνα, την εισαγωγή ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη από τη Σαχάρα, το πλήγμα στι αγορέ από την κλιματική αλλαγή το σκάσιμο της φούσκα των ομολόγων αναδιόμενων αγορών και την αλλαγή εξουσίας στη Μαλαισία έπειτα από 40 χρόνια. Φυσικά το κράτησε για το τέλος, το καλύτερο δεν θα μπορούσε να μην έχει και εμά μέσα. Και επαναφέρουν το αγαπημένο το θέμα, αυτό των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, στο οποίο είχαν αναφερθεί όπως όλοι θυμόμαστε στην πρόσφατη έκθεσή τους, κοστολογούσαν κιόλας πόσα λεφτά θα βγάλουν αυτοί εμεί. Εμείς δεν νομίζω ότι θα δούμε ποτέ λεφτά, αλλά τέλος πάντων. Η Ελλάδα, λοιπόν, λέει στο συγκεκριμένο σημείο της έκθεση, διαθέτει μεγάλη φαλοκρηπίδα στη Μεσόγειο και μερικές χώρες τη Μεσογείου έχουν ήδη ανακαλύψει και εκμεταλλεύονται τους υποθαλάσσιους φυσικούς ε, Ένα αριθμό μελετών οι οποίε έχουν εξετάσει κοιτάσματα στη Μεσόγειο ω βάση σύγκληση τοποθετούν το πιθανό ύψο τη αξία του φυσικού αερίου νότια τη Τρίτη έω τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, νομίζω 400 τόσα μα τα είχαν πει την στην προηγούμενη έκθεση. Τώρα το ανεβάζουν. Σε κάθε του έκθεση ανεβάζουν και λίγο. Τέλο πάντων, ωραία είναι αυτά τα σενάρια. Θα τα δούμε, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Εγώ τώρα θα πάω στο φίλο της εκπομπής και έκριπτο νομικό τον Νίκο Καραβέλη ο οποίος είναι μαζί μας Νίκο καλώς ήρθες και πάλι καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση λοιπόν γιατί σε καλέσαμε εδώ για πολλά έχουμε γιατί πολλές είναι και οι απορίες που θα έρθουν τώρα αλλά με αφορμή και την χθεσινή απόφαση του Αριού επειδή έχει γίνει πάρα δώρο αυτές τις μέρες ε, όταν είχαμε την πρώτη απόφαση του Πρωτοδικίου, του Πολυμελούς Πρωτοδικίου, ε, μια πάρα πολύ καλή απόφαση, έτσι δεν είμαι, βεβαίως, εμπεριστατωμένη βεβαίως. και δεμένη, όπως θα λέγαμε, από παντού, χωρίς κενά. Λοιπόν, ε, πριν από αυτή την ε, χθεσινή ε, απόφαση του Αριοπάγου, η... Η Περσιακή πώς, πώς είναι νομικά, πώς το λέμε. Γιατί είχαμε την πρώτη απόφαση του Πάγου, που λέει ότι μη διάζεστε, πηγαίνετε στο, θα πάτε τώρα στον Άριο Πάγου κανονικά ναι. που είχαμε την... Ε, ε, Ή, ήτανε, αυτή δεν είναι η επί της ουσίας, ε, απόφαση. απόφαση. Ε. Αυτή θα συζητηθεί στις 22 αν δεν κάνω λάθος, Μαρτίου. Ε. Ε. Απλώς ε, το ελληνικό δημόσιο ως υποτίθεται δικαιούχο των χρημάτων αυτών του έκθετης εισφοράς Χαρατσιού όπως προσφυός πολύ σωστά το, ονομάζει, το έχει ονομάζει mm -hmm. και έχει μείνει ε, από το λαό και να κάνω εδώ μια, μια μικρή παρέκβαση ο ορθός Χαράτσι διότι ακριβώς θυμίζει την αυθαιρεσία κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Οθωμανών και των Κοτσαμπάσιρων mm -hmm. Ακριβώ Χαράτσι λοιπόν θα μείνει yeah. και στη συνείδηση, στην κοινή συνείδηση λοιπόν ε, Υπέβαλαν αφενός μεν φυσικά υπέβαλαν το βασικό δικογραφό τους λέγοντας ότι η απόφαση αυτή του Πρωτοδικείου του Πολιμιούς Πρωτοδικείου Αθηνών είναι εσφαλμένη και με τον τρόπο αυτόν κάνοντας σύντμηση οποιονδήποτε άλλων διαδικασιών το έφεραν στον Άριο Πάγο πιστεύοντας ότι στο το δικαστήριο είναι πιο εύκολο η ομάδα Στουρνάρα και οι να κάνουν τον περίπατό τους δηλαδή επειδή στο ανώτερα δικαστήρια θεωρούν ότι οι αποφάσεις τους είναι πολύ πιο κοντά στη μνημονιακή πολιτική την οποία αυτοί υπηρετούν. Παράλληλα όμως επειδή η απόφαση του δικαστηρίου του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου έλεγε mm -hmm. ότι αφενός μεν δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να ενσωματώνει μέσα στους λογαριασμούς της και αυτό γιατί είναι εντελώ άσχετο και παράνομο και Αφετέρου, επέβαλε και κάποιες ποινές αν δεν κάνω λάθο γύρω στα 300 ευρώ για κάθε ναι. παράνομη επιμονή για, για, το κόψιμο, λογαριασμό... για το κόψιμο του το ναι, ναι, το... ρεύματο. Λοιπόν, προσέφηγαν λοιπόν στον Αριοπάγου και παράλληλα πήγανε και με την αίτηση αναστολής όπως λέμε δηλαδή μέχρι να δικαστήσει 22 του μηνός να μην προχωρήσει η ΔΕΗ μάλλον να έχει το δικαίωμα η ΔΕΗ να εκδίδει του λογαριασμούς της ισχυριζόμενη ότι έχει εκδώσει ήδη πάνω από, αν δεν κάνω λάθο, 2-3 εκατομμύρια λογαριασμού. Yeah. Άρα τώρα αυτοί έχουν φύγει, τι να κάνουμε. Τεράστια ζημιά και τη ΔΕΗ, εφόσον του έχει βγάλει αυτού του λογαριασμού, yeah. και του Δημοσίου. Μέχρι λοιπόν να δικαστεί επί και να κρυθεί ποιο έχει δίκιο από τι δύο πλευρέ, τουλάχιστον ζητάει το ελληνικό δημόσιο και η ΔΕΗ ω κολαούζο, επιτρέψτε μου τη λέξη, yeah. να, μην, ε, να μην εφαρμοστεί η απόφαση αυτή του πολυμερού πρωτοδικείου. Μέχρι να δικαστεί η απόφαση αυτή, επικαλούμενη ζημιά και βλάβη. Okay. Σύνδωε, πήγαν και στον πρόεδρο του έναν αεροπαγίδι, το Γεράσιμο του Φουρλάνο, ο, στον οποίο ζήτησαν να πάρουν προσωρινή διαταγή. Προσωρινή διαταγή είναι μέχρι να δικαστεί τουλάχιστον και αυτή η αίτηση αναστολή, αυτέ τι δυο 3 μέρε, να μπλοκάρουν την εφαρμογή τη απόφαση του πρωτοδικίου. Ο δικαστή αυτό έβγαλε μια απόφαση και του είπε ότι Είσαστε εντελώς αόριστοι, επικαλούμενοι ζημιά του ελληνικού δημοσίου και γι' αυτό το λόγο τους απέριψε την προσωρινή διαταγή. Για την προσωρινή. Ταχύτατα όμως, ο Άριος Πάγος έβγαλε την απόφαση του αυτή, στην οποία, δεν την έχω βέβαια διαβάσει ολόκληρη από την ιδιαισιογραφία και δεν ναι. νομίζω ότι απέχει αυτήν την πραγματικότητα, ναι, ναι, ναι, ναι. άφησε μεν, ήταν δηλαδή μια απόβαση, ή φαίνεται να είναι μια απόφαση σαν για αυτές που είχε ο Χόντζας παλιά, του το ρωτούσανε ποιο έχει δίκιο και λέει έχει δίκιο. Το άλλο ποιο έχει. Μα πώς είναι δυνατόν να έχει. Έχουν... Εγώ έχω δίκιο και εσύ έχει δίκιο. Και τώρα ένας τρίτος, καλά πώς είναι δυνατόν να έχουν και οι Και απαντάει έχω δίκιο. Και απαντάει έχω δίκιο. εσύ έχει δίκιο ο τρίτος. Μάλιστα. Με τη λογική λοιπόν αυτή Μάλιστα. έχει βγει Μάλιστα. που για να μην κάτει την άποψή μου, έτσι εκτίμηση κάνω. Για να μην έρθει σε απόλυτη σύγκρουση με την, με την κοινή γνώμη και με τις επιφυλάξεις πια που έχει για τη δικαιοσύνη ο κόσμος, mm -hmm. άφησαν την ποινή που είχε επιβάλει, που είχε μάλλον απειλήσει το πρώτο δικαστήριο των ευρώ αυτών, εάν κοπεί το ρεύμα, mm -hmm. επέτρεψαν όμως την ενσωμάτωση στο λογαριασμό τον, του χαρατσιού αυτού, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει βλάβη μεγάλη, διότι έχουν εκδοθεί λογαριασμοί και φυσικά επικαλέστηκαν αυτό το αιώνιο που επικαλούνται το δημόσιο συμφέρον. Mm -hmm. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται εδώ είναι, είναι δυνατόν να στηρίξεις δημόσιες υφέρων πάνω σε παρανομία. Αυτό μόνο μια, ένα κράτος ολοκληρωτικό θα μπορούσε να το πει και κυρίως εφαρμόστηκε και στην νομική επιστήμη, εντός εισαγωγικών επιστήμη, mm -hmm. την περίοδο ε, της Χιτλερικής Γερμανίας mm -hmm. και βεβαίως στα κράτη τη Λατινική Αμερικής τύπου Τρουχίγιο, Τύπου Ματσάβο, τύπου όλων των άλλων αυτών των δικτατορών τη Λατινική Αμερική. Αν κάνει και το επισημαίνει αυτό, γιατί αυτό το. Οι λόγοι δημοσίου συμφέροντο τελικά είναι εκλογέ. Είναι ναι, Η εξαιρετική αντίληψη. φασιστική αντίληψη, καθαρά. Ότι δηλαδή νοπι... μπροστά στο δημόσιο συμφέρον, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το συμφέρον του λαού, υπάρχει το συμφέρον του κράτου. Του δημοσίου σε μια αόριστη έννοια, λε και το δημόσιο είναι κάτι ξεκομμένο από τον ίδιο το λαό. Λε και λέει το δημόσιο συμφέρον αφορά άλλου. Και βέβαια, έτσι όπω το αντιλαμβάνω, το δημόσιο συμφέρον βεβαίω δεν αφορά το λαό. Αφορά αυτού οι οποίοι επικυριαρχούν πάνω στην οικονομική και βεβαίω κατά συνέπεια πολιτική ζωή κάθε τόπου. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι όλη η, εξ, η περιπέτεια, η ανθρώπινη περιπέτεια στηρίχθηκε επάνω στην αντίθεση πλούτου και εργασία. Ναι. Η αύξηση δηλαδή του πλούτου έχει ω προπόθεση τη μείωση των συνθηκών εργασία του λαού. Έτσι έγινε πάντα και έτσι θα γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς και αυτή η περιπέτεια, αυτή η ανθρώπινη περιπέτεια και σήμερα, δηλαδή, συνεχίζεται μέσα και πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη σύγκρουση. Άρα, λοιπόν, αυτό που βλέπουμε σήμερα, ναι μεν, δεν είναι η πλήρης ανατροπή της απόφασης του Πρωτοδικίου, όμως, στην πραγματικότητα, λύνει το θέμα υπέρ πάλι της παρανομίας. Η Σωστά. απόφαση αυτή τη τώρα, δηλαδή, στην πραγματικότητα τι είχε πει το Πρωτοδικείο. Απαγορεύεται να το, το ενσωματώνεις γιατί είναι παράνομο. Ναι. Και αν το ενσωματώσεις και ακόψεις ρεύμα, κυρίως αν κόψεις το ρεύμα, mm. σου επιβάλλει αυτή την πίνη. Mm. Έρχεται ο πάγος τώρα και προσπαθεί να κρατήσει και, το, και το, την πίτα ολόκληρη και... πώς ναι. το λέμε. Είναι δηλαδή... αυτό που είπε στην αρχή. Επειδή υπάρχει... συγχωρείς διακόπτω, αλλά υπάρχει ναι. μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη απέναντι στη δικαιοσύνη και στον τρόπο που λειτουργεί. Θα πούμε και γι' αυτό βέβαια το, έτσι τα τελευταία χρόνια με την κρίση Και με όλα αυτά που συμβαίνουν ε, Ακόμα και αυτή εδώ η απόφαση Όσο και να προσπαθεί Να ταζυγιάσει ο Άριος Πάγος Εγώ πιστεύω ότι πάλι δυσαρέσει και αφέρνει Βεβαίως, και, μα, μα, δεν είναι καθαρή απόφαση Δηλαδή είναι μια απόφαση πάλι η οποία επικαλείται ναι με να αφήνει το τρακοσάρι ναι. που βεβαίως για η απειλή αυτή θέλει διαδικασίες για να πάει κανείς αυτό είναι το θέμα μας τώρα Ακριβώς δηλαδή, γίνεται, το πολίτης ενώ μια τέτοια απόφαση έπρεπε να δώσει το σήμα και έχει υποχρέωση όχι δικαίωμα η δικαιοσύνη ότι μια παρονομία δεν μπορεί να περνάει έτσι δηλαδή επιτρέπει την ενσωμάτωση στο, στο, το, του χαρατσιού αυτού μέσα στην στη ΔΕΗ ναι γιατί διαφορετικά απειλείται το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή μία παρανομία στην ουσία επιβραβεύεται ή έστω γίνεται ανεκτή, να χρησιμοποιήσω Ακριβώς. πιο έτσι, κομψή η έκφραση, ανεκτή. ανεκτή στο όνομα ενός αόριστου, απροσδιορίστου, mm -hmm. βεβαίως πλήρω προσδιορισμένου στα μάτια του λαού, δημοσίου εντός εισαγωγικών συμφέροντος. Δημόσιο συμφέρον σε όλους τους νομικούς και πάντα, τα μαθαίραμε από τα πρώτα χρόνια, δεν μπορεί να χρησιμοποιησω πιο κομψη η ανεκτη στο ονομα ενος αοριστου απροσδιοριστου βεβαιως πληρω προσδιορισμενου στα ματια του λαου δημοσιου εντος εισαγωγικων συμφεροντος δημοσιο συμφερον σε ολους τους νομικους και παντα τα μαθαιραμε απο τα mm πρωτα -hmm. χρονια δεν μπορει να ειναι δεν μπορεί το δημόσιο συμφέρον να στηρίζεται πάνω στην παρανομία. Αλλιώ είναι η θεωρία του ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα, που μπορεί δηλαδή ακόμα και να ανατρέψει mm. το καθεστώ, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει ένα προσδιοριστο δημόσιο συμφέρον που μόνο εσύ καταλαβαίνει, μόνο οι οικονομικοί παράγοντε καταλαβαίνουν γιατί αυτό του συμφέρει και φυσικά πως δεν το περάσει τον κόσμο έτσι. Για μένα δεν θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτη μόνο η απόφαση αυτή. Ε, για μένα πιστεύω ότι τέτοιε αποφάσεις έτσι όπω εξελίχθηκαν τα πράγματα γίνονται και επικίνδυνας. Yeah. Διότι έτσι δίνουν τη βάση σε οποιονδήποτε ο οποίο θα ήθελε να εκτρέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα να επικαλείται yeah. το δημόσιο συμφέρον κάθε φορά που θα θέλει να... Δηλαδή πάνω χάρες, και ο Παπαδόπουλος ακόμα το δημόσιο συμφέρον όπω το εννοούσε είπε για yeah. να εκτρέψει. <laughs> <το σίταρο. laughs> Ακριβώς επικαλέστηκε. Εάν πάνει κανείς τι διακηρύξει όλων των δικτατώρων της Λατινικής Αμερικής, των χωρών mm. της Μπανανία όπω λέμε, ε, για δημόσιο συμφέρον Το δημόσιο τρόπο. συμφέρον βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το συμφέρον ενό κράτους που ναι, ναι. Α, το εκπροσωπούν μόνο αυτοί όμως mm -hmm. Κανείς άλλος, όχι ο λαός Ερχόμαστε όμως εδώ σε έναν λαό ένα, Στην πλειοψηφία των πολιτών Οι οποίοι πλέον έχουν απαξιώσει την πολιτική Θεωρούν ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή Έτσι τίποτα καλό εννοώ ε, και ενώ βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση την, την τραγική από όλες τις πλευρές εναποθέτουν τις ελπίδε τους μερίδα από αυτού τη δικαιοσύνη ναι. και η δικαιοσύνη δεν αντιλαμβάνεται και δεν αφουγκράζεται το επικίνδυνο του θέματος εδώ διότι είναι επικίνδυνα μονοπάτια όταν κλείνεις και εσύ την πόρτα στον κόσμο και του λες ότι ούτε σε μένα τελικά μπορείς να κουμπίσει γιατί κατά κάποιο τρόπο εδώ ε, εμπέζεται ο απλός πολίτης. Ε, δεν μπορεί για δύο, τρία, σα, πόσα χρόνια θα εμπλέκεται ε, και θα πηγαίνει στα δικαστήρια yeah, για το yeah, χαράτσι, yeah. ας yeah. πούμε, στη ΔΕΗ. Αυτό έπρεπε άμεσα. Είναι ζητήματα που θα έπρεπε να δίνονται μια προτεραιότητα και άμεσα να λύνονται. Θα σα πω. Γιατί μετά μπαίνει ο απλός πολίτης, καλά αν ξεκινήσει μόνος του, χάθηκε. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία συλλογικότητας φυσικά πάντα, να γίνονται συλλογικά και πάλι όμως είναι χρονοβόρα. Και να που να ναι. βγαίνει μια απόφαση καταπληκτική, πρωτόδικη, ε, ουσιαστική και όμως ναι. βρίσκεται ο τρόπος... Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψω τώρα να πω το εξή, επειδή πράγματι ακούγεται αυτό ότι η πολιτική και ο κόσμος είναι απογοημένος στην πολιτική. Ε, αυτό κατά την άποψή μου, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε σιγά σιγά ώστε στη συλλογική συνείδηση να ενταχθεί ότι η πολιτική όχι ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός ο Α, ο Β ή ο Γ είναι, είναι απαράδεκτος, είναι εξαρτημένος, είναι είναι οτιδήποτε άλλο αλλά ότι γενικότερα από την πολιτική δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτα αυτό είναι επικίνδυνο διότι αυτόματα σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, σε μια μάζα ανθρώπων που δεν είναι ενημερωμένοι πολύ, περνάει η άποψη ότι η πολιτική είναι κάτι που αφορά λίγου. Σήμερα έχουμε δηλαδή αυτού του πέντε ανθρώπου που δεν είναι καλοί, αύριο θα βρούμε άλλου πέντε που θα είναι καλοί, μετά θα ξαναπάμε στου κακού, θα ξαναπάμε, αλλά πάντα θα είναι άλλοι οι αντιπροσωποί μα οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται πολιτική. Ο Αριστοτέλης, επιτρέψτε μου να το πω, το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και χιλιάδε χρόνια ότι ο άνθρωπο, ο καθένα μα, είναι από τη φύση του ομπολιτικό. Και είναι πολιτικό ακριβώ γιατί μετέτρεψε την αγέλη σε κοινωνία και την κοινωνία δεν την, μετα... δεν την δημιούργησαν όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι υποτίθεται ότι κάθε φορά κυβερνούν ε, ένα λαό ο ίδιος ο λαός, οι ίδιε οι κοινωνίες ιστορικά και αυτό δεν είναι βερμπαλισμός, είναι πραγματικότητα, το δημιούργησαν άρα λοιπόν, για να μπορέσεις να επικυριαρχήσεις πάνω σε έναν κόσμο πρέπει να τον πείσει ότι πολιτική δεν μπορεί να σκεί αυτός Αυτό το πολύ πολύ να δουλεύει μόνο δηλαδή να τον φέρει στην περίοδο του Φαραώ Υπάρχουν άλλοι, οι έξυπνοι, οι μορφωμένοι, οι οποίοι πάντα θα, δουλθά, θα είναι. Και αν δεν είναι καλοί, είναι τυχερό. Αν δεν είναι, κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να έρθουν και καλοί. Τώρα, ω προ το δεύτερο ζήτημα, για τη δικαιοσύνη. Πράγματι, ο κόσμο τη δικαιοσύνη τη θεωρούσε και τη θεωρεί ο χειρό. Ο χειρό εγγύηση τη δημοκρατία. Αυτό βέβαια δημιουργήθηκε περισσότερο και από τη συνείδηση, βέβαια, του κόσμου, αλλά κυρίω και περισσότερο από του λόγιου οι οποίοι πίστευαν ότι η δικαιοσύνη είναι εκείνη η, οποία, η τρίτη δηλαδή εξουσία η οποία θα μπορεί να ελέγχει τις άλλες δύο και φυσικά να εγκιάται την ε, ορθή εφαρμογή των, του συντάγματο και των νόμων και έτσι είναι τυπικά στην πράξη όμως ποια είναι η πραγματικότητα όποιος πιστεύει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες δύο ε, εξουσίες μάλλον λειτουργεί και σκέφτεται ανιστόρητα είναι παρατηρημένο το εξή ότι σε όλε τι κοινωνίε όπου υπήρξε ε, εκτροπή, όπου υπήρξαν δικτάτορες, αυτές τις, τις δημοκρατίες, τις Μπαρανίας που επικαλέστηκαν προηγουμένως, γιατί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, γιατί στην Ευρώπη εμεί το έχουμε ζήσει, αλλά έχουμε τελευταία αρκετά χρόνια να ζήσουμε αυτέ τις συνθήκες, ποτέ η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε ανεξάρτητα από τις άλλες δύο. Ποτέ η δικαιοσύνη, και δεν εννοώ ως έννοια, εννοώ ως σύστημα. Ναι. Ποτέ η δικαιοσύνη δεν πήγε κόντρα στους δικτάτορες. Υπήρξαν βέβαια δικαστές οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, έχασαν τη δουλειά τους, πήγαν φυλακοί. Ως παραδείγματα εξαιρέσεις όμως. Ναι, Άλλη, Γιατί, Σαν σύστημα, μιλά εσύ ολόκληρος. Το σύστημα αέρα. δεν μπορεί ο, ο, ο κάθε δικαστής από μόνο του μπορεί να βγάλει την απόφαση του και είναι ελεύθερος να τη βγάλει. Mm -hmm. Είδατε όμως πως το σύστημα επεμβαίνει αμέσως εντός εισαγωγικών πυροσβεστικά, δηλαδή μόλις δει ότι απόφαση δεν συμφέρει τις άλλες δύο εξουσίες. Τι αρέσει δυο αδελφούλες δηλαδή γιατί είναι τρεις οι αδελφούλες αυτές ναι, ναι. Δηλαδή, αμέσως παρεμβαίνει και έρχεται και ρίχνει το, το, το, το, το τη σκιά επάνω και την τροποποιεί και την ανατρέπει προκειμένου να εξυπηρετήσει γιατί δεν θα μπορεί να πει κανείς ότι αυτή η απόφαση βγήκε με σκέψη ανωτά των δικαστών να εφαρμόσουν την ομιμότητα όπως έχουν υποχρέωση ευγήκε Αφενός μεν για να μην στενοχωρήσει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή... Αυτό όπως είπες. σημερινή δισογραφία, άμα πάρει κανείς, θα δει το άγχος του Μαξίμου για, για... Την α... για... για μια πιθανή απόφαση παρά το γεγονός ότι ήξεραν, το αισθανόντουσαν, ναι. ότι η απόφαση ήταν δεδομένη. Ναι. Ναι. Δηλαδή και μόνο το ότι το πήγαν απευθεία στον Άριο Παύλο, ναι. να περάσει ενδιάμεση, ενδιάμεση διαδικασία θεσμού, ε, σημαίνει ότι το είχαν σίγουρα. Παρόλα αυτά την αγωνία που είχαν. Σημαίνει δηλαδή αυτό ότι... Το σύστημα το συγκεκριμένο τη δικαιοσύνη, όπω και το σύστημα δηλαδή, τη δικαστική εξουσία, όπω και το σύστημα τη εκτελεστικής όπω και το σύστημα τη νόμοθετικής λειτουργούν πάντα μαζί. Η έστω με συγκινούν τα δοχεία. Θα πω ένα παράδειγμα. <κοί> Σήμερα αυτό το σχέδιο γερμανική τελειότητα, ναι. γιατί δεν θα το βάζα σε Γερμανία μόνο, θα το έβαζα σε ευρύτερου καπιταλιστικού κύκλου. Αυτό λοιπόν το σχέδιο, έτσι όπω έχει εξυφανθεί και επιβάλλεται στη χώρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει εάν η μενεκτελεστική εξουσία δεν είχε μεταβληθεί σε τυραννία με κοινοβουλευτικό μανδύα. Ναι. Η δε, δεύτερον, η νομοθετική εξουσία δεν θα, δεν θα μπορούσε να το εφαρμόσουν αν δεν είχε ανεχτεί να έχει μετατραπεί σε ένα συνοθήλευμα, δεν λέω για όλου έτσι, αλλήμον, αλλά για αυτού που τουλάχιστον κυβερνούν, την τριάδα δε πει, κυβερνά εδώ, σε ένα συνοθήλευμα ε, πολιτικών ανδρών και γυναικών οι οποίοι έχουν ανεχθεί να έχουν μετατραπεί σε χειροκροτητές και όχι σε νομοθέτες. Δηλαδή, σήμερα να έχουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με αυτές να ρυθμίζουν τη ζωή της χώρας. Να πούμε δε το εξή για τους ακροατές. η πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μόνο κατ' είναι εφαρμόζονται και είναι λεγόμενο δίκαιο της ανάγκης δηλαδή έχει μια έκτακτη κατάσταση και, μια έκτακτη καταστροφή όχι τώρα πόλεμο, που το τελευταίο Λίνα έχουν να περάσει το ναι. πόσες έκ... πέντε έξι, πόσες έχουν γίνει λοιπόν. πράξεις νομοθετικού περιογωμένου οι έτσι. οποίες μάλιστα να σημειώσουμε ότι έρχονται απέξω προφανώς Είχιστε. γι' αυτό είναι και κακομεταφρασμένες ναι. μέσα εδώ, τις ομπέσεις τους δίνουν στους βουλευτές και επειδή βιάζονται γιατί το να επικυρωθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το, ε. αυτό το και να τελειώσω επιτρέπτε ναι, μου, όχι, μου όχι, Άρα μην και η δικαστική όταν... εξουσία έρχεται μετά mm -hmm. Η τρίτη η οποία Για να μπορέσει να ανατρέψει αυτέ τις δύο καταστάσεις Θα έπρεπε η ίδια να είναι κάτι ξέχωρο Από το σύστημα αυτό ε, δεν Είναι, ε, εδώ είναι ακριβώς, το τρίπτυχο ακριβώς. Εδώ ακριβώς ήθελα να πω. Άλλο σηματίζω. οι δικαστές των κατωτέρων βαθμίδων Οι, οποίες, οι οποίοι πραγματικά ζουν με στην κοινωνία Και δεν έχουν εξαρτήσεις mm. Μην ξεχνάμε εδώ και κάτι άλλο Και με αυτό να τελειώσω ότι η ηγεσία της δικαιοσύνη yeah. δεν ορίζεται οίκοθεν ορίζεται right. η δικασύνη κυβέρνηση είναι το πολύ Άρα σημαντικό λοιπόν... νομίζω το ε, ε, θέλω, θα, θα πάμε σε ένα το... διάλειμμα αλλά θέλω όταν θα επιστρέψουμε επειδή ε, μέσα από την εκπομπή ΑΕ ε, μαζί με τον Δημήτρη ε, έχουμε αναλύσει πολλές φορές και μιλάμε για την ανάγκη νέου συντάγματο μέσα από το λαό ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιε είναι η παθογέννηση αυτού του συστήματος το, της δικαιοσύνη. Γενικότερα, του δικαστικού συστήματο έτσι. Λοιπόν, 3-4 απλά πράγματα που θα πρέπει μάλλον ήρθε η ώρα να αλλάξουν για να εξασφαλίσουν αυτό που λέμε ουσιαστικά την ανεξαρτησία, όσο ναι. μπορούμε να την εξασφαλίσουμε. Έτσι, γιατί πάντα ναι. υπάρχει και ο παράγοντα άνθρωπο, εγώ τον βάζω πάντα μέσα ε, πάτε, και βέβαια. έχει πάρα πολύ ε, μα... σημασία ε, Το ποιο είναι αυτό που είτε είναι η είτε είναι δικαστή αλλά. είναι και ομορφιά τη περιπέτεια έτσι, ο παράγοντα άνθρωπο. Το θέμα είναι εμείς πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται με τις καλύτερες δικλίδες την σωστή λειτουργία. Κοιτάξτε, λοιπόν, λοιπόν, μόνο από αυτό να πω, έχω την εντύπωση ότι από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και την το, το, εποχή του διαφωτισμού, ναι. ε, μιλάμε για τα κράτη που έχουνε καπιταλιστικό σύστημα, έτσι. Mm -hmm. Και τουλάχιστον, με βάση αυτά τα δεδομένα μιλάμε, μιλάμε τώρα. Ναι. Νομίζω ότι οι δικλίδες, οι τυπικές δικλίδες δεν είναι κακέ. Το ζήτημα είναι άλλο, όμως, ότι η εφαρμογή yeah. της δικαιοσύνη δεν είναι ζήτημα θέλετε, ηθικό, πνευματικό, είναι ζήτημα συσχετισμών. Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη, όπως λέγαμε προηγουμένω mm -hmm. τάσεται προς εξυπηρέτηση της ίδιας της τάξης η οποία κυβερνάει σε μια συγκεκριμένη χώρα. Και η τάξη αυτή θέλει να εφαρμόσει τους δικούς τη κανόνες, δηλαδή τους κανόνες του συστήματος εκείνου που κυβερνάει οικονομικά, είναι φυσικό να συμβαίνουν αυτά. Η αλλαγή συντάγματος, η αλλαγή των νόμων προποθέτει ανατροπή. Mm. Ένας, ε, θυμάμαι έναν πολύ καλό εισαγγελέα, πάρα πολύ καλό, τον επικαλούμε πολλέ φορέ και σε γραπτά μου, τον Βασίλη τον Παπά, έχει χαθεί, είναι αήμυντο πια, ο οποίο έλεγε το εξή, δεν, δεν ήταν ούτε ο Κεβάρα, ούτε ο Κάστρο, ούτε κανείς άλλος σας. Μήπως ήταν ένας εισαγγελέα που υπεράσπιζε mm. το σύστημα, αλλά στα πού πολύ μυαλό. Και έλεγε το εξή. Όποιο πιστεύει ότι η απονομή της δικαιοσύνης είναι ζήτημα ηθικό, πνευματικό ή άλλο είναι μακριά νυχτωμένος είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα και μάλιστα λέει ότι μια καλύτερη δικαιοσύνη δεν μπορεί παρά να στηθεί πάνω σε μια καλύτερη κοινωνία δηλαδή σε μια αναδιανομή έλεγε πολύ ωραία το ίδιο εξή του έχειν και του εξουσιάζει mm -hmm. δηλαδή σε μια νέα κοινωνικοπολιτική οργάνωση αν αυτό δεν συμβεί και όσο δεν συμβαίνει Τέτοιες ανατροπές δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε όμως τι μπορούμε να έχουμε. Με αγώνα ο κόσμος, με πίεση, να αποσπά δικαιώματα. Και γι' αυτό είναι σημαντικοί αυτοί οι αγώνες. Με. Πλήρη δηλαδή, επα... πάνω, τοποθέτηση της δικαιοσύνη στη βάση εκείνη που θα ήθελε η συνείδηση και η ψυχή του κόσμου θα γίνει μόνο με τη συγκεκριμένη ανατροπή. Αλλιώ δεν γίνεται. Βελτιώσει μπορεί να συμβούν, έχουν συμβεί. Οι οποίε όμως θα πηγαίνουν και θα έρχονται ανάλογα με το ποιο έχει την εξουσία επάνω. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ζήτημα συσχετισμών. Mm -hmm. Θυμηθείτε ότι μετά τη μεταπολίτευση, οι δικαστές ίδιοι, ανώτεροι δικαστές, οι ανώτεροι δικαστές που υπηρετούσαν κάτι την περίοδο της Χούντας, οι ίδιοι δίκασαν τους σχοτικούς. Αυτός είναι, αυτή αυτό, είναι η έννοια. Αυτό ναι, ναι. είναι ένα Ακριβώς. πολύ ωραίο παράδειγμα. Ε, μιλάμε για δικαιοσύνη σήμερα. Ε, νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα τα πλέον επίκαιρα την εποχή που διανέομαι. Είναι. και θα ότι θα μα ασχολήσει και ιδιαίτερα και το 2013. Και πρέπει να μα απασχολεί. Και, και ε, νομίζω ότι πρέπει να μα απασχολεί γενικότερα είτε σε εποχή κρίση είτε εν καιρό ο πάντα πρέπει να μα απασχολεί. Έτσι, η απονομή και η καλύτερο, το καλύτερο τόσο, ε, ε, να καλυτερεύουν το σύστημα απονομή δικαιοσύνη και οι συνθήκε και γενικότερα. Και Γιατί είναι χρόνο... σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού έτσι, και ενό δίκαιου συστήματο και τη δημοκρατία είναι στοιχείο δημοκρατίας λοιπόν. αλλιώς δεν υπάρχει Άρα είναι σημαντικό. είναι σημαντικό να το συζητάμε και είναι σημαντικό να ακούσουμε και τις απόψεις σας να μάθουμε τις απόψεις σας στο εκπομπή αε παπάκι gmail τελειακό, ή γράφοντα επαμ και ενώ το μήνυμά σα στο 54344 44 αποστολη Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Νίκο, θα επανέλθουμε, θα συζητήσουμε, θα αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα. Ε, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστροφή εδώ. Λοιπόν, εμείς σας ξεχελάνε τα ξεγεννιάτικα τραγούδια, εμείς είμαστε εκπομπή ΑΕ, έτσι, απλά μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, έτσι, mm. που μα θέλει λίγο πιο γιορτινού. Και να ονειρευόμαστε γιατί όχι και λευκά Χριστούγεννα. Λοιπόν, ε, επειδή λαμβάνω μηνύματα, ο Δημήτρη Καζάκης είναι μια χαρά. Μη στεναχωριέστε. Απλά έχει μπλέξει στην κίνηση. Νομίζω ότι όποιο κινείται σήμερα στην Αθήνα γενικότερα, σε οποιονδήποτε τρόπο κινήθηκε και κινείται ακόμα, καταλαβαίνει ότι, γιατί ακριβώ μιλάμε. Είναι πραγματικά ένα εφιάλτη σήμερα. Ε, είναι λογικό αφού δεν λειτουργούν τα μέσα μεταφορά. Ε, εντάξει, παιδιά, υπομονή πρέπει να κάνουμε. Έχουν δικαίωμα, πιστεύω, όλοι οι εργαζόμενοι να εκφράζουν, μάλλον να κάνουν τον αγώνα τους, έτσι, και να τους συμπαραστηκόμαστε σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα θα αποφασίσει και η ΡΑΕ για το περίφημοι αυξήσει της ΔΕΗ. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ε, να πω ότι εδώ στο στούντιο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα ένα φίλο. Θέλω να λέω τη εκπομπή ένα φίλο όλων τον κύριο Νίκο Καραβέλ, έναν έγκριτο νομικό και πριν την διακοπή για το τραγούδι μα είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, θέλω να πιστεύω, για τη δικαιοσύνη, με αφορμή βέβαια την απόβαση του Αρίου Πάγου για το, για το χαράτσι. Θα συνεχίσουμε περί δικαιοσύνη πριν συνεχίσουμε, πριν δώσω το λόγο στον Νίκο, έτσι να πούμε δύο-τρία ε, πραγματάκια, να πούμε ότι τρεις ελβετοί τραπεζίτες κατηγορούνται για απόκρυψη 420 εκατομμυρίων δολαρίων. Λοιπόν, ε, σύμφωνα τώρα με την, με την είδηση, περισσότερο από 420 εκατομμύρια δολάρια απέκρυψαν τρει Ελβετοί τραπεζίτε από την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να παγκετριθούν κατηγορίε εναντίον του. Οι τρει οι οποίοι κατηγορούνται, σύμβουλοι σε Ελβετική Τράπεζα, η επωνυμία τη οποία δεν έχει γίνει γνωστή, δεν ξέρουμε ποια είναι, έτσι, αλλά από όσο ξέρουμε δεν έχουν συλληφθεί ακόμα οι τρει κατηγορούμενοι. Υπενθυμίζω ότι τον Απρίλιο 2 Ελβετή, η το οικονομικό συμβούλιο κατηγορήθηκαν στις ΗΠΑ ότι συνωμότησαν για να βοηθήσουν αμερικανούς να κρύψουν 267 εκατομμύρια δολάρια σε μυστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, αυτά τα διαβάζουμε και τα λέμε έτσι, επειδή ε, δεν αντέχω να ακούω... Αυτή την καραμέλα ότι οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι, οι τράπεζες, το δημόσιο, όλα τέλος πάντων εδώ είναι διεφθαρμένα, δεν λειτουργούν και πρέπει να πάρουμε μαθήματα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να πάμε και στην Ποέωτα. Ε, λέγαμε πριν βέβαια πολύ σημαντικό Δεν ξέρω αν θέλουμε να, και να συμπληρώσει κάτι ε, Σε ό,τι αφορά Τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης Και ανέλησε πραγματικά Πολύ όμορφα πόσο συνδεδεμένη είναι η δικαιοσύνη Δεν είναι κάτι ανεξάρτητο Έτσι. Από το Έτσι. όλο Πολιτικο-κοινωνικό-οικονομικό σύστημα το οποίο βιώνουμε και ζούμε. Οπότε δεν είναι και σωστά ότι οι νόμοι που έχουμε είναι πάρα πολύ καλοί. Βεβαίως, <laughs> έτσι, έτσι. Και για την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε όμω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αν πάμε ε, αυτό βέβαια, σε μέχρι, και οι νόμοι που έχουμε γενικότερα για τη δημοκρατία κάποιοι είναι πάρα πολύ καλοί. Έτσι. Βλέπουμε όμω πώ λειτουργούν και οι πολιτικοί. Βλέπουμε πλέον ότι δεν λειτουργεί ας πούμε η Βουλή. Έτσι. Με την ανοχή των ίδιων βουλευτών. Όλων των κομμάτων, Λες. θα έλεγα εγώ, διότι όταν μέσα σε ένα μήνα έχει πέντε, έξι πόσε πράξει νομοθετικού περιεχομένου και εσύ παραμένει στη θέση σου, παραμένει γιατί. Μου επιτρέπει στο σχόλιο παραμένει απλά για να παίρνει την παχυλή σου αμοιβή στο τέλο του μήνα, για να σου βγάζουν το καπέλο και να λένε ο κύριο βουλευτή, για να πηγαίνει στην περιφέρειά σου και να λέει Α, είσαι ο κύριο βουλευτή Γι' αυτό πολυτάθετε... παραμένει στη θέση σου. Ε. Αφού ε. επί τη ουσία δεν ε. κάποιο έργο. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή αυτό θα. Βέβαια, επαφείεται στην προσωπική ευαισθησία καθενό, δηλαδή αν μπορεί να ανέχεται αυτό το πράγμα. Φαίνεται όμω ότι το μεγαλύτερο μέρο το ανέχεται, είτε διότι είναι μεγάλο το κόστο του να ξαναβγεί βουλευτή, είτε και με το ίδιο το νόμο τη αδράνεια, τη πολιτική αδράνεια, mm -hmm. που είναι ίσω η μεγαλύτερη τροχοπέδη. Αλλά περισσότερο, ξέρετε, εμένα δεν με, δεν με απασχολεί τόσο το γεγονό ότι αυτοί λειτουργούν έτσι, γιατί φυσικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που βουλευτέ του Κοινοβουλίου ουσιαστικά εξυπηρετούν άθελά τους ή θελημένα, μια κατάσταση αν διαβάσει κανεί την ελληνική ιστορία αλλά και τις χωρίες των άλλων κρατών βλέπει ότι πάντα στις χειρότερες των πε περιόδους σας υπήρχαν άνθρωποι έτοιμοι πάντα να εξυπηρετήσουν δηλαδή εκείνο που για μένα έχει μεγάλη σημασία είναι πόσο εμείς ο λαός όλοι θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε πρώτη θέση μα. Νομίζω ότι η πρώτη πράξη αντίσταση ενό λαού, των ανθρώπων, των πολιτών είναι η γνώση και η συνειδητοποίηση. Και γι' αυτό θα πρέπει και το λέω πάντα αυτό το πράγμα στον εαυτό πρώτα-πρώτα και μετά σε όλου του άλλου. Να μην σταματάμε σε τηλεόραση και τέτοια πράγματα. Να διαβάζουμε. Να ενημερωνόμαστε επιλέγοντα από πού θα πρέπει να ενημερωθούμε εμεί. Γιατί γίνεται και μια προσπάθεια. Ε, αποβλάκωσης να το χρησιμοποιήσω έτσι στον κόσμο και ιδιαίτερα στη νέα γενιά γι' αυτό βλέπουμε και ένα φαινόμενο να έχει καθίσει ο κόσμος ναι. δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να αντιδράσει απλώς είναι σαν για αυτόν που έχει χτυπηθεί απότομα από, μια, από ένα χαστούκι και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται μέχρι να καταλάβει ότι αυτό το Νιωθυ... δόγμα του σόπ νιώθει ο δύναμος βέβαια και η ιστορία νιωθυσμένος. Νιωθυσμένος. η ιστορία έχει δείξει βέβαια ότι η δράση πάντα να αντίδραση και για το να συμπληρώσω μόνο πριν μπούμε στο άλλο θέμα για τη δικαιοσύνη το εξή. Αυτό που, έχει, που είναι το αξιοσημείωτο, βεβαίω έχει πάλι εφαρμοστεί σε όλε τι περιόδου, mm -hmm. είναι το εξή. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα έπρεπε να έχουν γίνει αντικείμενο έρευνα, το έχουμε ξαναπεί, από μέρου τη δικαιοσύνη και να έχουν τουλάχιστον σταλεί στη Βουλή, αλλά αυτεπαγγέλτο, όχι με μηνύσει πολιτών, αυτεπαγγέλτο mm -hmm. ενέργειε που έχουν γίνει. Το ίδιο το μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο. Η αφέμαξη των χρημάτων από τα ταμεία και πολλά άλλα για να μην κουράζω αυτή τη στιγμή έπρεπε ήδη να είναι δική μου έρευνα. Θα μου πείτε, μα είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δεν πειράζει, α πήγαινα στη Βουλή. Α γέμιζε η Βουλή από τέτοιες ναι, καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν άλλο πράγμα να κάνω ας εγώ μια μίληση. μια Και, μήνυση, έτσι, μήνυση, έτσι, έτσι. Τεράστια, και κάτι άλλο κάτι ίδια η δικαιοσύνη, κυρίω η αρμόδια τη δικαιοσύνη, ο κάθε δικαστή. Mm. Δεν μπορεί mm. μόνο του να το κάνει αυτό. Υπάρχουν εκείνοι οι φορείς συγκεκριμένοι κυρίως η ηγεσία της δικαιοσύνης η εισαγγελία του Αριουπάγου και η, προϊστα... η... η εισαγγελία εφετών που θα μπορούσε να έχει επιληφθεί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ να βγαίνει παράνομο το χαράτσι και να μην έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εκβίαση πράξη εκβίαση σε βαρος πολιτών αυτό είναι ένας κλασικός εκβιασμός δεν μου το πληρώνεις, έχεις δεν έχεις αν δεν μου το πληρώσεις θα σου κόψει το ρεύμα δηλαδή ναι. ένα άσχετο πράγμα που είναι η πληρωμία ενός χαρατιού, συνδυάζεται με το ρεύμα, δηλαδή με την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό λειτουργεί κατά την άποψή μου, είναι έγκλημα κατά του λαού, άρα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όταν κλείδει και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρχει άρρωστος. Ε, άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει προβλήματα, άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλλά και ένας απλός παιδιά, νέα παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Μια μεταρωτή το, το ρεύμα. Αυτό είναι κτηνοδεία. Ε, δε. Δεν μπορώ να το ονομάσω Έτσι. διαφορετικά ε. και δεν μπορώ να ε. παίξω με τα λόγια. Ε. Είναι ε. κλασική κτηνοδεία. όφιλε λοιπόν η δικαιοσύνη να το έχει κάνει. Υπάρχουν οι, οι κατώτεροι δικαστές οι οποίοι αγωνίζονται σε πολύ άσχημε συνθήκες και βλέπεις ότι ε. μόλις πάνε να βγάλουν μια απόφαση πα, παρεμβαίνουν απευθείας Ακριβώς. Το Έρχεται το ανώτατο και θα συμβούν ενδεχομένω κι άλλα. Μην ξεχνάμε ότι σε, σε εποχές ε, ε, των θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή της περίοδους της δικτατορίας, υπήρχαν αποφάσεις του Άλυου Πάγου, οι οποίες νομιμοποιούσαν τα πάντα. Αλλά και μετά ακόμα φτάσαμε στο σημείο, ο Άλυο να κρίνει, και θα το θυμίζω πάντα, το έγκλημα αυτό που έγινε ως στιγμιαίο. Θα το ναι, θυμόμαστε ναι, το ναι, ναι, ναι, ναι, Δηλαδή ενώ είχε διάρκεια, ναι, ναι, στιγμιαίο. Ναι. Για λόγους καθαρά άσκησης πολιτικής. Δηλαδή έπαιξε πάλι η ανώτατη δικαιοσύνη, με, με, με τα πολιτικά παιχνίδια δηλαδή συμμετείχε στα πολιτικά παιχνίδια αν αυτά δεν γίνουν κατανοητά κυρίως από τους ίδιου, αλλά κυρίως από τον κόσμο προβλώς, κυριότερα από τον κόσμο πιστεύω αυτό θα βιονίζεται αλλά είπαμε είναι θέμα συσχετισμών και είναι και θέμα είμαστε... σημαντικό ακόμα και τώρα δηλαδή ένα ε, σημείο αυτό που είπες Νίκο και νομίζω ότι ο καθένας όταν οι άνθρωποι δικαστέ διορίζονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ναι, ναι, Διορίζεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό δεν δείχνει... Ε. το λησβερίσει να το πω πολύ. λαϊκά. είναι σαν να διόριζε τον Υπουργό ο πρόεδρος Αλιοπάδου. Τη σύνδεση που υπάρχει. ενώ το ε ένα ακούγεται τρελό, το άλλο θεωρείται φυσιολογικό. Δηλαδή ο Πρωθυπουργό του Υπουργείο Συμβούλιο να, να καθορίζει όμως. τον πάρα του και άλλα του Αιγόβοι. Ναι, ναι, με ποια κριτήρια λοιπόν έρχεται νε. η κυβέρνηση, εργάζεται κυβέρνηση και διορίζει ποιο θα είναι. Και θυμηθείτε ε, ότι πολλέ φορέ βγαίνουν από τον μπάτο από κάτω, νε. φεύγουν άλλη ο πάνω στη αξιότα στην ταξόδουση και βγαίνουν από τον πάτο. Άρα αυτό αν δεν είναι. Το ίδιο το σώμα δεν αποφασίζει έτσι. κάθε φορά με τα καλά του και τα κατάσταση. Αλλά το ίδιο το σώμα. Το ίδιο το σώμα. Αυτό σημαίνει ανεξαρτησία εξαρτήσει δικαιοσύνη γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, μεν οι δικαστέ είναι ανεξάρτητοι να βγάλουν την απόβασή του, αλλά η ηγεσία του, δηλαδή, και μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη είναι πυραμιδική η οργάνωσή τη. Λοιπόν, η ηγεσία όταν βγαίνει με απόφαση και σε, σε βγάζει ο, το Υπουργικό Συμβούλιο μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, ε, δεν λέω, εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ότι αυτός επειδή έβγαλε ντε και καλά είσαι άνθρωπός του. Όμως. Η γυνάκα του Κιάσαρά λέγανε, έπρεπε πρέπει, και να φαίνεται. Να φαίνεται, δεν αρκίνε. Έτσι. Έτσι. Να σου πω, θέλω να... Ε, σήμερα ο κ. Λουπακιός ήταν φιλοξενούμενο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αν δεν κάνω λάθο ήταν στο Real και στον Νίκο Χατζίνικολάου. Ε, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος. Και προανήγγειλε την άμεση κατάθεση νομοσχεδίου για την ταχεία εκδίκαση σοβαρών ποινικών αδικημάτων. Αυτό είναι κάτι νομίζω που σχεδιάζεται ναι. το τελευταίο καιρό. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο κ. Ζουρπακιώτη στο γεγονό ότι έχουν βαλτώσει φορολογικέ υποθέσει για τι οποίε ναι. υπήρχε ένα πρόγραμμα που λόγω φαντάζομαι των κινητοποιήσεων και όλα έχει πάει προ τα πίσω ναι. και κάλεσε και του δικαστέ ο κ. Ζουρπακιώτη επειδή σε αυτή την περίοδο που ζούμε υπάρχουν αρκετέ δίκε, πληθαίνουν οι δίκε που αφορούν ανθρώπου που απολύονται, άνεργου, τέτοιε αρκετέ διαφορέ με αυτά να μην καθυστερούν οι αποφάσει. Δεν ξέρω πόσο, βέβαια, αυτό... Το... Ναι, κοιτάξτε, ε, ε, πριν πω για το φίλο μου τον Αντώνη, mm. θέλω να πω το εξής. Ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ τουλάχιστον, στα χρόνια μου που ασκώ δικηγορία και από πότε το έχω ακούσει, είναι η πρώτη φορά mm. που ένα καθεστώς στρέφεται κατά των δικαστών. Υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγμα, ο, ο πατέρας του Όθανα, όταν το εδώ, mm και του έστειλε κάποιε ορμήνε πώ τα κυβερνήσει. Του είπε ότι δεν θα χτυπήσει τρία πράγματα: Μ. Δεν θα χτυπήσει το στρατό, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Γιατί βεβαίω θεωρούσε ότι αυτά αποτελούν τι βάσει, του πυλώνες, που λέει και ο Μακαρίτη, ο Έβερτ, ναι. του τις... <laughs> <συγνω> κρατικού πολιτεύματο. Λοιπόν, για πρώτη φορά όμω βλέπουμε αυτό το χτύπημα. Ενώ δηλαδή η ίδια δικαιοσύνη μέχρι στιγμή δεν έχει κάνει απολύτω τίποτα πλήν εξαιρέσεων για αυτό το έγκλημα που γίνεται σε βάρο του λαού, παρόλα αυτά τι χτυπούν, mm -hmm. που σημαίνει κατά την άποψή μου, κατά την ταπνή μου σημαίνει, αυτό είναι μήνυμα. Οτι κύριοι, μιλάω για τη μείωση των μισθών <σοί> τους, <σοί> έτσι, <μέσα. σοί> και, και όχι μόνο για τη μείωση των μισθών, αλλά και για το γεγονό ότι έχουν παράσχει στην εικόνα στον κόσμο ότι η πληρωμή των δικαστών γίνεται όπω και των λοιπόν υπαλλήλων. Πρέπει να γίνει κατονοητό, όσο και αν αυτό αρέσει ή δεν αρέσει πώ δεν το κρίνει ότι οι μυσθεί των δικαστών προέρχονται εκ του συντάγματο. Γιατί δεν λειτουργούν όσοι δημόσιοι πάλι. Αυτό ναι μεν μπορεί σε έναν κόσμο που αυτή τη στιγμή υποφέρει να ακούγεται λίγο τραβηγμένο στην πραγματικότητα όμως με αυτό το σύστημα έτσι όπως έχουμε σήμερα mm -hmm. και με αυτό το σύνταγμα ε, η ανατροπή του έτσι yeah. ανοίγει yeah. δρόμους και για ανατροπή άλλων πραγμάτων. Ο Στουρνάρας δηλαδή δεν μπορεί με το μυαλό το δικό του να καταλάβει. Ότι ο δικαστής δεν είναι δημόσιο υπάλληλο, αλλά είναι δημόσιο λειτουργό του συντάγματο. Γιατί με τον, με τον αχταρμά που έχει στο μυαλό του, μέσα ναι. και την απεδευσία του, ναι. να, γιατί εγώ έτσι το κρίνω και παίρνω το θάρρο να το πω αυτό το πράγμα, θεωρώ αυτό που είπε αυτά που, και αυτά που, που πράττει, αλλά και που σκέφτεται ότι είναι προϊόν πέραν των άλλων και απαιδευσία και, και άγνοια του ίδιου του συντάγματο. Δεν μπορεί να λε ότι. Εγώ το κόβω διότι έχουν όλοι μαζί και τα λοιπά Εδώ για να το κάνει αυτό θέλει τροποποίηση του συντάγματος για να το κάνεις. Ο υπακιώτης λοιπόν ο Αντώνης για να επανέλθω επικαλέστηκε από ό,τι ξέρω το κατά κάποιο τρόπο πατριωτικό συνέστημα των δικαστών. Το, δικαστώ. το πάλι δηλαδή ότι πρέπει όλοι μαζί κτλ. Ναι, ναι. Η δε πρόεδρος του Αγίου είχε βγάλει και ένα, μια ανακοίνωση Άστω. ότι πήγαμε δικαστές γιατί είμαστε με την ευρυδίκη και τη θεαδίκη κτλ. Πράγματα τα οποία είναι για γέλια διπλ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει σκοπό και κατά νου να κάνει ο Αντώνης ο φίλος μου. Ξέρω όμως ένα πράγμα ότι όταν ένα νομοσχέδιο γίνεται υπό το κράτος τέτοιων καταστάσεων ναι. αποκλείεται κατά την άποψή μου να είναι σωστό. Μακάρι να είναι. Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω τι είπε στη συνέντευξή του και στην προαναγγελία του αυτή. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή η... ο Αντώνης ο οποίος έχει μια ιστορία, ο Ροπακιόδης μια ιστορία ναι. και ο πρόεδρος του Γηγονικού Συλλόγου αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα κρίνω τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση αυτή, mm -hmm. έχω άποψη, αλλά δηλαδή δεν αυτή τη στιγμή, να τη βώ, Εν πάση περιπτώσει όμως, το γεγονό ότι προείσταται mm -hmm. σε επίπεδο Υπουργείου μιας δικαιοσύνης, η οποία συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, εμένα δεν mm -hmm. μου δίνει, αν θέλετε, ας πούμε το, το εχέγγυο δηλαδή, ότι για αυτό το, θα είναι ψάφελος όμως, του λαού. Ακριβώς. Απλά προσπαθούν, καταλαβαίνω, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πίεση και η καδυστέρηση, με, με, με το τίποτα δηλαδή, να ξαναφιάξουν τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θέλει χρήματα και θέλει σοβαρή οργάνωση. Αυτοί θέλουν χωρίς χρήματα και χωρίς οργάνωση, ασκώντας πίεση πάνω στους δικαστές, uh -huh. τους οποίους έχουν καταστήσει χαμάλιδες εντελώς δηλαδή. Yeah. Ε, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ με τον Νίκο Καραβέλο. Θέλω να δούμε λίγο διότι που τα σταμάτησε τις όπω όπως ξέρουμε, αλλά θα συνεχίσει δικαστικά, θα πάει νομικά. Θα δούμε λίγο αυτή τη μορφή και να αναλύσουμε λίγο αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή, εκπομπή ΑΕ, να πιστεύουμε. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, ε, ακούσαμε και το κλασικό κομμάτι. Έλεγα πριν εδώ ότι θα γεράσω, σε, και, και ξέρεις θα λέω πριν από 50 χρόνια τραγουδούσε George Michael αυτό το κομμάτι, τέλο πάντων. Έχει γίνει μάστ πια κάθε Χριστούγεννα, ακούγεται αυτό. Ε, και έτσι μας ε, ενημερωνόμαστε και όποιος του έχει πάρει είδηση ότι τα Χριστούγεννα είναι πρώτο που πλησιάζουν. Γι' αυτό να πω ότι όποιος θέλει, φτινά βιβλία, cd και dvd κεραμικά χειροποίητα κοσμήματα, αρωματικά σαπούνια, όμορφα δώρα, σπιτικά γλυκά και σνάξ. Εγώ είμαι σίγουρη ότι όλοι κάτι θα πάρουμε και αυτά τα Χριστούγεννα, λιγότερα από τις προηγούμενες φορές δεν έχει σημασία, αλλά πιο επιλεγμένα. Και να έχει και νόημα το γεγονός ότι θα πάρουμε είτε κάτι για μας, είτε για ένα δώρο, είτε για το σπίτι, ότι εκεί που θα δώσουμε τα χρήματά μας θα βοηθήσουμε και κάποιου ανθρώπου μα, Οπότε επισκεφτείτε το μπαζάρ στο στέκι του ΕΠΑΜ Βορείου Τομέα, στο Μαρούσι, Σαλαμίνο 36, στην Πλατεία Αγίας Λαύρας. Λειτουργεί και σήμερα και αύριο τι απογευματινές ώρε και φυσικά το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο ε, θα σα υποδεχτούν εκεί από τι 4 το απόγευμα ω τι 10 το βράδυ και την Κυριακή από τι 11 το πρωί ω τι 7 το απόγευμα. Λοιπόν, Σαλαμίνο 36, Πλατεία Αγίας Λαύρας, Μαρούσι, ένα πολύ όμορφο μπασάρ πραγματικά με πάρα πολύ ωραίε δημιουργίε και πολλέ χειροποίητε ε, αξίζει έτσι να το επισκεφθείτε, όχι μόνο για να πάρετε κάτι, αλλά και γιατί εκεί γενικώ τα παιδιά είναι πολύ ωραίε καταστάσει ε, και νομίζω ότι θα περάσετε όμορφα. Λοιπόν, ε, από τα πολύ όμορφα να πάμε και σε ένα χτύπημα για του συνταξιούχου, ένα ακόμα χτύπημα για του συνταξιούχου, να σα ενημερώσω για να μην θεωρήσετε ότι κάτι συμβαίνει και περιμένετε το, το Γενάρη της σύνταξής σας που συνήθως εκεί μέχρι τις 20 του μήνα κάπου τη λαμβάνετε και δεν έρχεται και λέτε «Ωχ, Παναγία μου, πάει η σύνταξη, δεν θα έρθει καθόλου. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο νέος χρόνος, εκτός από τις μειώσει που θα έρθουν στις σύνταξεις και σε αυξημένης παρακράτησης φόρου από την κατάριστή φορολογή του, υπάρχει ένα, μία ακόμη έκπληξη για εσάς του συνταξιούχου. Ο, ε, είστε στον αριθμό 2.952.082 συνταξιούχοι είναι ο ακριβής αριθμός που ανακοινώθηκε χθε από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τον κύριο Βρότσι μας, είπε πόσοι ακριβώς είναι η συνταξιούχοι. Είπε λοιπόν το εξής, έγινε γνωστό το εξής από το Υπουργείο ότι α, αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους την τελευταία εργάσιμη του μήνα. Βάσει της μνημονιακής υποχρέωσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, οι πληρωμές θα γίνονται από όλα τα μία την τελευταία ημέρα του μήνα, δηλαδή θα γίνουν τις 31 Ιανουαρίου, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πάρετε την πρώτη σύνταξη του έτους με αρκετές ημέρες ε, καθυστέρηση. Ε, συνήθω ε, οι περισσότερε συντάξει είναι εκεί στι 22-22 δηλαδή Ιανουαρίου. Ε, τώρα πάει για το τέλο του μήνα. Εκτό βέβαια από τι συντάξει του ΟΓΑ που αν δεν κάνω λάθο ε, θα είναι αρκετή καθυστέρησή του γιατί συνήθω οι συντάξει του ΟΓΑ είναι το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Λοιπόν, ε, μην πανικοβληθείτε. Η πρώτη σύνταξη θα έρθει μειωμένη και με αρκετή καθυστέρηση. Σα το λέω από τώρα για να καθένα κάνει το κουμάντο του, διότι είναι δύσκολα τα βράγματα, βγαίνει δύσκολα ο Μήνας, το γνωρίζω, οπότε καλό είναι να το ξέρουμε. Ε, για κάποιου ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ε, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Νίκος Καραβέλος μας έχει κάνει την τιμή ε, να έχει έρθει και σήμερα στο στούντιο του RTFM και έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για τη δικαιοσύνη, πολύ επίκαιρη. Και σημαντική, νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που έπρεπε να γίνει πριν το κλείσουμε αυτού του χρόνου. Ε, καθώς έρχεται ένας νέος ε, χρόνος, αρκετά δύσκολος και ιδιαίτερος. Και ελπίζουμε με πολλές ανατροπές, ουσιαστικές ανατροπές, ότι θα είμαστε σε αυτό το κατόφλι. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σήμερα, μετά από πολύ καιρό αγώνων υπό εωτά, και αγώνων, καθημερινά ήταν στο δρόμο, έτσι, το θυμόμαστε αυτό. Ε, αποφάσισε να σταματήσει αυτό το είδο των κινητοποιήσεων και να προχωρήσει δικαστικά, νομικά από ό,τι έχω καταλάβει, ε, κατά τη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τη κυβέρνηση επί τη ουσία, για να αντίθεται σε διαθεσιμότητα. Yeah. Ε, δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να κρίνει εσύ κατά πόσο αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα, αλλά ποια είναι η διαδικασία περίπου, γνωρίζει ποια διαδικασία μπορεί να, να προχωρήσει. Καταρχήν ήθελα να πω με βάση αυτό που είπες προηγουμένως για τις συντάξεις mm -hmm. να σκεφτούμε τι κράτος μπανανία είναι αυτό mm -hmm. όπου η, ότι ένα κράτος τέτοιο δεν μπορεί ούτε τις συντάξεις να δώσει ή υποχρεούται να αλλάξει τον τρόπο καταβολής των συντάξεων γιατί είναι δεσμευμένο με τρόπο τροϊκανό. Δηλαδή τι κράτος μπορεί να είναι αυτό που όχι μόνο δεν παράγει δίκαιο και έχει πράξει νομοθετικού περιεχομένου αλλά και τις συντάξεις ακόμα. Δηλαδή είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο πραγματικά. Είναι ασύλληπτο όχι το γεγονό, αλλά το πώ μπορούν ορισμένοι άνθρωποι να το ανέχονται αυτό το πράγμα. Ακόμα και τη συντάξη των ηλικιωμένων ανθρώπων. Και το θέμα μπαίνει ενίκο σίγουρα, επειδή μιλάμε για τι συντάξει, άρα ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε πει εδώ με τον Δημήτρη, ειδικά σε ό,τι αφορά την επαναγορά των νομολόγων, ότι φοβόμαστε ότι σε κανένα δίμηνο θα σκάσει τον πάμε ότι σε αυτή την επαναγωγή, είχαν μπει και τα ασφαλιστικά ταμεία και θα το μάθουμε σε κανένα δίμηνο τρίμηνο και τότε φυσικά θα σκάσει η μεγάλη βόμβα έτσι, για τους ασφαλισμένους τους συνταξιούχου και θα πάμε πλέον σε συντάξει, όχι σε μειώσεις συντάξεων θα πάμε και θα πούμε τόσα μπορούμε να δίνουμε, όλοι τόσα θα παίρνετε τέλος, πάνε τα ταμεία Όσο κανείς τους αφήνει όσο κανείς απλά είναι κάποιος ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα ελπίζοντας ότι κάτι θα συμβεί ή κάνοντας τον εαυτό του και στους γύρου το ερώτημα, μα είναι δυνατό να κάνουν τέτοια ναι. πράγματα αυτή δεν θα σταματήσουν, είναι σαν να προσπαθείς να πείσεις τον Καρχαρία να μην κατασπαράσεις δηλαδή είναι, είναι, είναι, mm. είναι αστείο πραγματικά Ω προ την ΠΟΕΟΤΑ ε, θα πρέπει να πούμε πριν ότι ένας από τους βασικούς στόχους της γερμανικής διοίκησης των Αθηνών η οποία βεβαίω γερμανική δίκηση εξυπηρεθεί μεγάλου ε, χρηματοπιστωτικού οίκου, του λεγόμενου τραπεζοκράτορε, αυτό που λέει ο κόσμο σιγανά αλλά και δυνατά του τοκογλύφου, διεθνεί τοκογλύφου. Ένα από του στόχου λοιπόν είναι η τοπική αυτοδίκηση. Υπόθηκε, δεν θυμάμαι αν ήταν από τη Μέρκελ ή από τον Σόιμπλε, ότι είναι ένα θησαυρό που παραμένει αναξιοποιητό. Α πάρουμε μόνο το σκουπίδι. Ο σκοπό και ο στόχο είναι να, να δημιουργήσουν διάφορε ε, επενδύσει εντό εισαγωγικών προ όφελο βεβαίω των τοκογλήφων και όχι του λαού και γι' αυτό έγινε προσπάθεια από τον κύριο Φούχτελ να έρθει σε επαφή και με δημάρχου. Δυστυχώ κάποιοι πήγαν, η πλειονότητα είτε διότι δεν το ήθελε είτε διότι φοβήθηκε τι αντιδράσει εργαζομένων και του κόσμου δεν συμμετείχε. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει τέτοιε προσπάθειε αξιοποίηση ακόμα και τη. Κοπριά, όπω είπανε. Για δεν... Ενέργεια, ναι, δεν παίρνουν ενέργεια. Κάτι όμω που ήταν απόλυτα γνωστό, ναι. δηλαδή και στο λαό μα, ναι. ότι ναι. μπορούσαν από αυτό ναι. να υπάρχει καύσιμο, και θα έρθουν να μα το πούνε αυτό το πράγμα. Βεβαίω είναι προκειμένα να, να, να, να, να, μετα, να μετατρέψουν σε ιδιωτικέ εταιρείε τι παρεχόμενε από το δημόσιο υπηρεσίες Και θα είναι και πολύ πιο ακριβέ για όσου πιστεύουν ότι να τα πάρουν οι ιδιώτε. Και ότι Τώρα, θα γίνει ναι, ναι, ναι, Και εξορθολογισμό δαπανών κτλ. Α θυμηθούμε μόνο όταν σήμερα υπάρχει μάλιστα και ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου όταν δώσανε το νερό ναι. στη Χιλή Συμή, και αλλού ναι, ναι, δώσανε ναι, ναι, το όχι, νερό σε ιδιωτική εταιρεία και τρομερό. Το τίμα, ναι, ναι. Ερωτήθηκε υπουργός από τον Αυγερόπουλο, ναι. αξίζει να το δει κανείς όπου το βρει να το δει λέει μπορεί κάποιος να πάει στο ποτάμι να πάει να ποτήρι να ένα νερό και του απάντησε ο υπουργός όχι, δεν μπορεί γιατί αυτό είναι της συγκεκριμένης εταιρείας. Δηλαδή αν αυτό Ή θέλουμε Και έχουν δοθεί όλο που είναι ποτάμια και λίμνες Έχουν Έτσι, πειραστεί έχουμε, σαν οικόπεδα Μια γεώτρηση Να δηλαδή. δηλαδή, πιστεύει ο κόσμος ότι έχουν πάει και έχουν κάνει κάποιες γεωτρήσεις Λοιπόν και να μην πλανόμεθα, ναι, πλανόμεθα Ότι αν θα το πάρουν οι ιδιώτες Αντίθετα όπου δόθηκαν Αν αγκάστηκαν σε ευρωπαϊκή όλη θα ξαναπάρουν πίσω Μόνο στις Μπανανίες yeah. για να επανέλθω πάλι εδώ Και όπου δεν υπήρξαν εξεγέρσεις Όπως ήταν στη Β που απαγόρευσαν ακόμα, ακόμα και το συλλογή του νερού της βροχής υπάρχει και θα το διαφημίσω α, το, να από ε, την ναι. ένα καταπληκτικό κινηματογραφικό έργο το οποίο θα πρέπει να είναι μόνο σε DVD ναι. που λέγεται ακόμα και η βροχή mm -hmm. αυτό πρέπει να το δουν όλοι να δουν ακριβώς ένα ισπανικό έργο είναι πως ακριβώς ε, άρπαξαν όλα τα νερά της Βολιβίας πριν γίνει η εξέγερση που έφερε στην εξουσία των Μοράλες αυτή τη στιγμή πριν γίνει που απαγόρευαν και να φυλακή το οποιοδήποτε φωκαρά μάζευαν από τον τζίκο του σπιτιού το νερό τη βροχής γι' αυτό λέγεται ακόμα και η βροχή mm -hmm. ήταν απαγορευμένη συλλογή τη. τώρα για να επανέλθω για το... Α, Ένα συγνώμη. λεπτό Νίκο συγγόμισε αυτό ε, ξέρεις αυτό που λες ενισχύ το λέμε πολλές φορές στον εκπομπή ότι τίποτα από αυτά δεν είναι πρωτόγνωρα δεν είναι νέα σχέδια Λεύε. είναι παλιά σχέδια απλά... Ε, δεν ε, ξέρεις, εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Δεν φανταζόμαστε Αυτό εμείς. μας κάνει εμείς. Έτσι. Θεωρούσαμε τον εαυτό μας μια ελίτ. Γενικώς ως κοινωνίες. Ότι δεν ζούμε στην Ασία, δεν ζούμε στην Αφρική, δεν είμαστε στη Λατινική Αμερική, δεν είμαστε στην Ευρώπη αλλά είμαστε εξασφαλισμένοι. Είμαστε ασφαλείς. Είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε Ευρωπαίοι. Και ως Ευρωπαίοι αποκλείονται. Αυτό. Γι' αυτό και ακόμα τώρα ακού ανθρώπους και σου είναι δυνατόν, μα δεν βλέπουν. Μα ακριβώς επειδή το βλέπουν είναι το θέμα. Mm -hmm. Αυτό πρέπει. Γιατί Τώρα για την ΠΟΕΟΤΑ για να επανέλθω από ε, αυτή την παρέκβαση. Είναι αλήθεια, δεν ξέρω βέβαια τι, τι, τι πορεία θα πάρει αυτό ο αγώνα γιατί καμιά φορά οι αγώνε σχεδιάζονται μεν αλλά επανασχεδιάζονται με βάση και τι αντιδράσει του αντιπάλου. Βεβαίω και θα πρέπει να πάνε, θα πάνε στα δικαστήρια και είχε βγει και μια απόφαση του Πολυμελού Πορτοδικίου Ξάνθη mm -hmm. που εμπόδισε την ε, απόλυση εργαζομένου Διότι σίγουρα οι Δήμοι θα... έζησα μάλιστα εγώ κάνω μια παρέτη, έζησα δικαστήριο, όχι δικό μου, ενώ περίμενα να δικάσω που ήταν από την Ελλάδα, την εταιρεία που έχει πάρει τα ακίνητα του Ελληνικού δημοσίου, όπου οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί έλεγαν ότι πώ είναι δυνατόν να με διώχνει σε μένα και την ίδια στιγμή να πληρώνει χρήματα σε ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε και θα πάνε στα δικαστήρια, το δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν κινητοποιήσει αυτέ στα η σαν ήθελη θα πάρουν. Η δήλωση πάντως από ό,τι διάβασα στις εφημερίδες του, του Μπαλασόπουλου ε, ήταν ότι ο, η στόχευση παραμένει ίδια. Mm -hmm. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι με όλο τον αγώνα αυτόν που έγινε κερδίθηκε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ούτε ένας υπάλληλος δεν πέρασε σε yeah, διαθεσιμότητα. Yeah, yeah, yeah. Δεν απολύθηκε δηλαδή να το λέμε καθαρά. Αν δεν, συνέ, αν δεν έγινε, γινόταν αυτός ο αγώνας θα είχαν διωχθεί. Και όχι μόνο αυτό αλλά θα είχε ανοίξει ο δρόμος για τις επόμενες απολύσεις. Άρα λοιπόν αυτό αποδεικνύει ότι όταν ο κόσμος αντιδράσει συντονισμένα το σκέφτονται υπάρχει ανάσχεση δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι να κάνει είναι ισχυρή αν ήταν έτσι δεν θα φοβόντουσαν το λαό τώρα εκείνο ε, ε, που πρέπει να επισημάνουμε επίσης είναι το εξή. ο Μανιτάκης ο Υπουργός, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επειδή οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια άλλους άνθρωπους της δικαιοσύνης ναι της δικαιοσύνης βέβαια δεν δεχόντ τις απολύσεις, της απομακρύνσεις δηλαδή των, των εργαζομένων, έθεσε σε διαθεσιμότητα λοιπόν το σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων να ορίσουν του χρόνου, ουσιαστικά παραβιάζοντας το σύνταγμα και καταργώντας το των δήμον. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να υπογραφεί από τους, δήμους, από τους δήμους οι πράξεις αυτές, ατομικές πράξεις, οι δήμαρχοι οι πιεζόμενοι ή και δεν ήθελαν, δεν μπορούμε όλους να τους, να τους καταδικάσουμε, έβγαλε πράξεις νομοθετικού περιγμού, δεν χρειάζεται. Μπορεί το δημόσιο το ίδιο, το κράτος το ίδιο. δηλαδή Στην ουσία έτσι όμως τεινάζεται στον αέρα, παραβιάζεται το αυτοδίκιο των Δήμων. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν κανέναν. Δεν μπόρεσαν να θέσουν δηλαδή σε διαστημότητα κανέναν. Άρα λοιπόν αυτός ο πολύμινος αγώνας είχε αποτέλεσμα. Και είναι κέρδος για το κίνημα. Τώρα, ε, στην ουσία δηλαδή διέγραψαν όλους τους εργαζομένους από τους καταλόγους με ένα ο, τους αορίστου χρόνου, δηλαδή με την ειδικότητα διοικητικού δηλαδή και με, τη, με την εντολή να μην πληρωθούν Αυτό το γεγονός έφερε και όλη αυτή την αναστάτωση μέσα Πάντως επαναλαμβάνω η, η αντίσταση των εργαζομένων ήταν σημαντική Τώρα, τι σκέφτονται να κάνουν ε, Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δικά μου λόγια, δεν το ξέρω θα, Υπάρχει ιδιοσιογραφία και σήμερα μάλιστα πολύ καλή Ενό δημοσιογράφου του Περικλή του Καπεδο που θα μου επιτρέψει να το πω στην Ελλάδα αύριο Νομίζω κοίταξε κάποιοι συνάδελφοι, γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε όλα. Το έχω πει πολλέ φορέ. Ο κόσμο βλέπει 10 ανθρώπου, 10 συναδέλφου κλείσουν στην τηλεόραση και λέει δημοσιογράφοι και είναι το άλλο Δεν είναι έτσι. Διαβάστε, ψάξτε υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν και ο οποίος έχει επισημάνει αυτό και σήμερα πέρα. μάλιστα επισημαίνει, και αυτό είναι το καλύτερο να το διαβάσω παρά να το πω μου ναι, άποψη, ας πούμε, ναι. που λέει ότι το πρόγραμμα πλέον της Τρόικας είναι μια, θα το ονομάζεις κινητικότητας, ναι. με άλλα λόγια πάλι διαθεσιμότητας, ναι. δηλαδή ως το Μάρτιο θα πρέπει να προσδιοριστούν οι πλεονάζοντες εργαζόμενοι στο Υπουργεία, προκειμένου να οριστούν τριμηνιαίοι στόχοι για απολύσεις, απολύσεις καταδόσεις έως το 2014. Δηλαδή ως το τέλος του 2014. Τώρα την ονομάζουμε κινητικότητα. Δηλαδή να μπορούν να μετακινούνται από το ένα στο άλλο μέσα. Ακόμα και από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Mm -hmm. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Mm -hmm. Και βέβαια θα διαβάσω, θα επιτρέψετε να διαβάσω το εξή που αναφέρεται μέσα. Ακριβώ όπως το διατυπώνει mm -hmm. στην εφημερίδα με τίτλο Σε θέμα Αξιολόγηση Προσωπικού και Δομών. Στόχος <στοχώς> είναι ως το 2015 η μείωση κατά 150.000 των δημοσίων υπαλλήλων μέσω απόλυση και 180.000 μέσους συνταξιδότησης. Παράλληλα, με εντολές της Γερμανικής Διοίκησης Αθηνών, γίνεται αυστηρό έλεγχο πλήρως στις προσλήψεις. Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας να ανασυντάξουμε και να μειώσουμε το προσωπικό θα είναι αποτελεσματικές, θα προχωρήσουμε σε βελτιοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων. Αυτές οι λέξεις, η βελτιοποίηση κτλ. Mm -hmm. Θα περιορίσουμε τι πηγές αυτόματων προσλήψεων, περιορίζοντας την εισρωή στις σχολές δημόσιας δίκησης κατά 30%. Και βάζοντα ρήτρα λήξη ισχύω στι λίστε των αποφύτων τη σχολή που περιμένουν διορισμό, δηλαδή, βάζουν χέρι και στι σχολέ δημόσια διοίκηση. Φυσικά αυτό Ή... προσδιορίζει. Έγινε σε στρατιωτικέ σχολέ. Τώρα ξέρω, εδώ. Νίκο, θα πάει. Βεβαίω, άρα λοιπόν, αυτό και μόνο προσδιορίζει και θα προσδιορίσει στο μέλλον και τι αντιδράσει και τον αγώνα των εργαζομένων. Ό,τι και να πούνε αυτοί οι οποίοι είναι οι του κινήματο, του συνδικαλιστικού κινήματο και καλά κάνουν να κάνουν mm -hmm. τακτικές κινήσεις γιατί και ο αντίπαλος με τακτικές κινήσεις ενεργεί είναι αστείο και βλακεία να μην αντιμετωπίζεις την τακτική του αντιπάλου με δική σου τακτική αλλά η ζωή θα δείξει ποια θα είναι αυτή η αντίδραση πέραν το δικαστηρίο Το σημαντικό είναι ε, να σταματήσουμε πλέον νομίζω με τον νέο τους και καλλιεργείται πάρα πολύ, έχει, ο κόσμος έχει οριμάσει γι' αυτό σε μεμονωμένε κινήσεις αγώνα ναι, νομίζω ε, ότι μέσα από αυτό πλέον πάνω. Έτσι, Άρα, μπορείς, διότι μπορείς. έχουμε όλοι μα, από που και αν βρισκόμαστε, ό,τι σχέση εργασία έχουμε όπως και να είμαστε στην οικογένειά μας, νομίζω ότι έχουμε τρία-τέσσερα βασικά ζητήματα που μας ενώνουν. Χινά. Και αυτά πρέπει να παλέψουμε. Έτσι. Αυτά είναι. Έτσι. Δεν Έτσι. είναι το πότε, το ότι έχει μειωθεί η σύνταξή μα σε 100 δραγμέ, σε 100 ευρώ, το ότι θα την πάρουμε πιο αργά κτλ. Όχι, είναι άλλα τα βασικά. Αυτά θα έρθουν. Διότι αν αύριο το 2014, σας λέω εγώ, εκεί που η σύνταξη και όλα αυτά, και η ποιότητα ζωή. Ακριβώ. Έτσι και έρθει η κυβέρνηση και σου πει «πάρει και 50 ευρώ» αφού Έτσι. πλέον έχει φτάσει η ανεργία. «Δεν μου πίσω», που θα φτάσουμε. Εγώ σου λέω ότι σου δίνει. Έχει λυθεί το ζήτημα μας. Χωρί δημοκρατία, χωρί δικαιοσύνη, χωρίς ποιότητα ζωής, χωρίς υγεία, χωρίς παιδεία... Μας συγγνώμη που διακόπτε αλλά... « Χωρί εργασία, χωρίς τι». Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε. Μας το λένε μόνοι τους. Έχουν Μα. σκοπό να φέρουν τι συντάξεις και τους μισθούς στα επίπεδα Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Μα. Δηλαδή τι άλλο να σου πούν. Για να ξυπνήσει, αυτό είναι το μέλλον τη Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ο, η, η, η, η μοίρα είναι κοινή. Το να τα βάζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με του ιδιωτικού, οι δικαστέ με του δικηγόρου και ανάποδα και όλα αυτά δεν βγαίνει άκρη, είναι το μόνο το σύστημα, ο κοινωνικό αυτοματισμός που προσυδειάζει και καλλιεργείται σε φασιστικά καθεστώτα. Η δημοκρατία, τουλάχιστον όπω την εννοούν και οι αρχαίοι Έλληνε και όπω πρέπει να την εννοούμε και εμεί, mm -hmm. είναι η σύμπραξη των ανθρώπων κόντρα σε αυτού. Που πάμε να του στερήσουν το ψωμί των παιδιών του. Mm -hmm. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει κατανοητό, θα χαθούμε όλοι. Γι' αυτό μη μασάμε, μη μασάτε. Ε, το τελευταίο εξελαστήριο θύμα είναι η υπάλληλοι τη Βουλή. Το ξέρει τώρα, έχει ξεκινήσει τι τελευταίε ημέρε mm -hmm. και σήμερα mm -hmm. πάλι. Ναι. Λοιπόν, πέστε αυτό το παιχνίδι, mm -hmm. πολύ απλά yeah, για να μην αμασχολούμαστε mm -hmm. με αυτά που συμβαίνουν. το Έτσι. Μη μασάμε, δεν είναι αυτά τα ζητήματα, δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Mm -hmm. Αλλού είναι, τα ξέρουμε, τα αναδεικνύουμε αυτή την εκπομπή καθημερινά. Λοιπόν, εδώ κάπου όμως θα πρέπει να παραδώσουμε σκητάλι στο χαρίμποταρι, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Λοιπόν, γιατί η ώρα πήγε γε2 και μισή. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Καραβαλικά που ήταν μαζί μα. Ε, ευχαριστώ. Έτσι, γιατί ήταν γιατί πολύ ωραία για <laughs> αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Ευτυχώ πριν ήταν ο Δημήτρη εδώ. Όχι, λοιπόν, έδρασε τη συζήτηση, την το κάνω. Α πρόσεχε στην κίνηση, Δημήτρια έχω συμβάν. Λοιπόν, έδωσε σήμερα μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν πειράζει, κερδίσανε οι ακροατέλε του RTF. Λοιπόν, αύριο πάλι θα είμαστε εδώ, ο Δημήτρη Ζάκης θα είναι εδώ αύριο, ε, θα είναι επί της ουσίας κατά κάποιον τρόπο η τελευταία εκπομπή για τις, ε, πριν ναι. τις γιορτές, έτσι. Οπότε θα ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα Θα ευχηθώ καλές γιορτές και υγεία. Να είσαι καλά Νίκο, ναι. ναι. ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ε, καλή δύναμη μέχρι αύριο, μείνετε εδώ στον Ισμένη στο 90.6.